Έλα Αποστολή Έλα Τι γίνεται Πολλά Αυτός ο... ο μπουμπούκος Σε όλα τον βάζει Σε όλα ταιριάζει Όπου και να τον εβάλεις Μα θα ε, το α, α Το Ο ου! Το Ε ου! Ου! Το καρακιόζηλίκι του. Τι είπατε! Την αγριοφωνάρα του. Ψηλέζετε! Τι κάνετε, κίτριά! Είναι σαν το αυτό που, που οι ιδιοκτήτε που κατηγορούν για βιασμό. Αυτό πάει με όλα. Οι καραγκιός... Ο καρακιόζη είναι. Όχι καρακιόζη, καρακιόζη καλό ήταν. Ο καρακιόζη, ο, ο... ο... μιτσοτάκη, φιλελεύθερο πολιτικό που θα φέρει την ανάπτυξη. Ο... Ο... Και έξι του. Όχι, δεν μπορούσε να βάλει. Μπαίνει. Πώ βάζουμε παλιού ο... κομικού από ταινίε να έχουμε ο... και νέου α πούμε κομικού. Μόνο σε κομικό παρό με το πει αυτό. Μα παίρνει τη δουλειά πανεύκολα λέμε τώρα, ο άνθρωπο δεν υπάρχει. Μωρέ έχω καταλάβει απ' έξω, έξω τι γίνεται αλλά τέλο πάντων τώρα yeah. Είναι αργή η ώρα που θα έρθουμε εμείς τα πράγματα yeah. και αυτός θα κάνει εκπομπές Τα λιγορά <λιγουράμαστε>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 Πού τι εσύ, Αντί να ασχολήστε με το βρακί τη δασκάλα. Θα πρέπει να κοιτάξετε τι έγινε χθε στην Αμερική. Προϊστραιστρο Μεζετούκισ. Ποιο ασχολείται με το βρακίνη τη Δασκάλα. Εσύ, ό,τι γουστάρω θα κάνω. Βρακεί θέλω, βρακι θα ασχοληθώ. Και μια κιλότητα καλοκαιρινή. Εσύ θέσατε να ασχοληθούμε με του άλλου ξεφράκου του πήγα στο λευκό οίκο. Ε όχι. Εσύ ο άνθρωπο αυτό! Θα πρέπει να δεκαστήρια για το μεγαλύτερο έγκλημα κατά τη Ελλάδα. Θα πρέπει η νομική όλοι να μαζευτούν και να δούμε ότι ο άνθρωπο αυτό τα κελάκια και τα χαχού και χαρά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 Όσοι νομικοί και να μαζευτούν, θα βρεθεί ένα κούγια εκεί πέρα να κάνει την υπεράσπιση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για το τελευταίο έγκλημα κατά τη Ελλάδο, αυτό το άτομο πήγε στην Αμερική, όπω πήγε ο άλλο, ο Πάδλο τη δεκαετία του 50 και μα έδεσε μέχρι το 2000 εκείνο. Τώρα μα λένε αυτό όλα 50 χρόνια. Σε 50 χρόνια τι σε νοιάζει, θα τα θυμάσαι για αυτά σε 50 χρόνια, θα υπάρχει. Γιατί δεν έχω παιδιά, εγώ δεν έχω εγγόνια, δεν έχω ρίσκονα. Α, δεν ήξερα. Λοιπόν, άκουστε με, θα πρέπει κατά την κατεύθυνση να όλοι να προς αυτή την κατεύθυνση οι κατευθυνόμενοι που θα κατευθυνθούν. Έλα ρε Απόστολε, έλα και με έχει τρελάνει. Απαντήσω, εγώ θα απαντώ συνέχεια στο Συριζέο. Δεν μου λες, ο γιο μου προλαβαίνει που είναι πέντε μηνών αβα, στην να παραψήφιζε Τζίριζα. Πόσο είναι πέντε μηνών? Ναι, ναι, ναι. Αφού πήγανε δεκαπεντάχρονοι, να στείλω κι εγώ το γιο μου από εδώ στη Απ Δανία να παραψήφιζε Τζίριζα πέντε μηνών. Στείλε και βλέπουμε, ξέρω Πετί εγώ, είναι. μέχρι να φτάσει. Α, και το μεταξύ, καλά το είναι και δημοκρατικό Πολύ κόμμα, ρε που λίγο το Η να γίνει η Δανία του Νότ Να σου πω εσύ που είσαι στη Δανία τρως και το γλυκό το Κοπεϊχάγι Αμέ κανονικά κανονικά Να το μπουκώνεις το στην Κοπεϊχάγι εσύ που είσαι Όχι όχι όχι είμαι Στη Θεσσαλονίκη Τη Δανία Τη Ιεράς Πόλη της Θεσσαλονίκης Να σου πω σαν καταλάβω Έχει βρωμοφάλασσα και εκεί Σύψη βρώμα δισοδεία Χάλια καταδικάζω Σε παίρνει και δεν το σηκώνει. Τώρα το σήκωσα. Τι είναι, ότι δεν το σηκώνω, α, να εδώ είμαι. Ο Θήμβο πήγε να πει συγκέντρωση αντί για δεξίωση στο λευκό οικό. Όχι, Ρασερίδη, νυχτό κάνει, α πούμε. Είδε ο κολλημένο, ε. Όπου ακούει φύμι... Αμερικανικό αυτό, έχει στο μυαλό του πρεσβεία. Άρα τι κάνουμε <Σελίως> στην πρεσβεία, πορεία, συγκέντρωση, κάτι. Κολλημένο εκεί, τι περιμένει. Συνάπει, κομμουνιστέ. Κουνούμαλο, <συνά> <συνά> κουνούμαλο. Που είστε διάλω ανώμαλοι όλοι. Κουμούνι, κουμούνι ανώμαλα όλα, κουνούμαλα. <συνά> <συνά> <συνά> <συνά> το σου. Με προεδοποιήσει και χθε. Ήρθε το τέλο σου! Με το σου. Ναι, αλλά παρόλο που προειδοποιήσετε δεν ήρθε. Το Κουρασμένη σε ακού τι έχει. το τέλο Δεν είσαι καλά. ε το σου. Ήρθε... Μήπως έρχεται το δικό. Σου. Γιατί δεν σε ακούω πολύ Σότη. Ε τελειώνουμε θα μα αφήνει να μιλάω. Είσαι καλά, θα σε ακούω λίγο άρωστή. Ναι, μέρεσαι. Τι έχει. Δεν είναι τόσο καλά, να σου πω. Τι έχει πεζούμε, Σενογορία μου δεν με αφήνει να μιλάω. Αυτό ήταν. Έλαλε αποστόλιά, αφού είστε καλό παιδί. Εγώ τώρα με καλό παιδί θέση ή μου να πούσσα και τραπέζι. Θέλει να τα βρούμε να μιλάω τώρα, σε παρακαλώ, αφού είσαι καλό παιδί Εγώ πιστεύω ότι σε καλό παιδί. Το, το έχει ανάγκη πολύ να μιλάει στο ραδιόφωνο; i in... Πουθενάδε σε βγάζουν σε κανένα κανάλι. Ούτε ένα τίποτα. Απίστευτο, γιατί έτσι. Δεν με βγάζει ούτε. Τόσα ριάλτη, τόση απίλα θα μπορούσε. Θυμάσαι παλιά που πήγαινε στη Μιχαλονάκου. Παρακαλώ κύριε Βαγγελόπουλο, θα σα δοθεί πάλι ο λόγο από την έδρα. Όταν σα ζητηθεί μπορείτε να απαντάτε. Μ. Η κυρία Λουκά έχει Μ. το λόγο. Ε, το θυμάμαι, ναι παλιά. Ε, ωραίε εποχέ τότε. Φιλοξενούσαν τηλεοράσει όλε τι φωνέ. Ναι, όλε, αυτό λέω. Τώρα δεν ξέρω. Υπάρχει αυτή η χούντα α πούμε τον καναλαρχών, δεν μπορώ να καταλάβω. Το ραδιόφωνο, μη λέω τώρα για το ραδιόφωνο. Ν Στην υγεία σου είσαι καλά γιατί σου ακούω περίεργα. Όχι, θέλω να σου πω ότι στο ραδιόφωνο δεν με βγάζει κανεί το πίπεδο. Απίστευτο. Πέ... Δηλαδή το πιστεύει. Δεν το, πέ... το πιστεύω, δηλαδή ποιο θα το περίμενε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Περίμενα από σένα να με βγάζει, βέβαια. Τη απογοήτευσα και εγώ γι' αυτό τι αντίστοιχε. Ναι, βέβαια. Εντάξει, εγώ άνθρωπο με έχω αδυναμίε. Το πιστεύει, δε... ούτε real κανεί, κανεί, κανεί το πιστεύει. Είμαι αποκλεισμένο. Μο... Εσύ και ο Άδωνη. Και ο Μπογδάνο που δεν του καλούν. Γεια σα. Έχω... Μόλι ακούνε Ελένη μου κλείνουν το τηλέφωνο. Ναι, εντάξει, κάπου να τελειώνει κι αυτό. Α ένα μήνυμα, σε παρακαλώ να πείτε. Τι μήνυμα. Φωνάζω Ξυπνίστε, η Ελλάδα σήμερα τώρα είναι σκλαβωμένη. Καλά, αυτά τα ξέρουμε, τα λε χρόνια τώρα. Το λέω χρόνια. Ε, εντάξει, τα έχουμε μάθει, είναι σκλαβωμένη. Δεν δε, δε, δε αλλάζει κάτι τώρα. Λοιπόν. Ξυπνίστε, Χριστό ανέστιδε. Πέρασε, Μωρή, αυτό. Έλα, για. Αν Χριστός... δεν περάσαμε, νομίζω περάσαμε. Αν δεν κλείσω θα το λες συνέχεια. Όχι, όχι αντί για χαιρετισμό δεν θα σου πω για, για αυτά. Θα σου πω Χριστός Ανέστη, Α και να το κλείσω εντάξει Χριστό <ΣΣΣΣ> Να σου πω, αυτή μη, που μιλά τώρα, πώ τη λένε, Τζόχη, Αβρισιά, τον παλιοκουμούνι, α πούμε για να καταλάβουν. Έλα, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ τι γίνεται. Καλά, είσαι τρομένο, έτσι. Να σου πω, είναι ανάγκη να μα βάζετε το πρωθυπουργού όλη, όλη αυτή την ώρα. Ναι. Όλα, όλα, κλείσμα θα τα φάτε όλα. Ξύδι. Τι πάμε. Μητσοτάκι θέλατε, θα το βγάλετε και δεύτερη τετραετία. Όχι, θέλαμε. Γιατί δεν ξέρει κάποιον, δεν έχει τον κύκλο κάποιον που ήθελε. Έχει, τι έκανε γι' αυτό. Πάττον <laughs> άλλη μια τετραετία τώρα το ακού το ελληνοφαίρε κάθε μέρα. Ένα πυροβολημένο δεν έχει λήψει σήμερα. Όλη παρουσία δώσατε. Μπράβο. Χαίρομαι. Είναι όλα τα UFO. Πεντάγωνο, καλή Μόσχα. Τα... Μόσχα, λαμβάνει. Στη, στη Μόσχα, αδερφέ μου, στη Μόσχα θα τα πω όλα. Στη Μόσχα, αδερφέ μου, στη Μόσχα. Μόσχο και ξερά σκατά, θα πω κι άλλα. Σκατά με φράουλε. Αποκαλύπτει τα UFO από χθε, τα μεσάλλη... Δεν το ξέρω αυτό. Ε... Τότε το μαθαίνω κι εγώ. Τέλο πάντων, πάω ναι. να ρωτήσω για τα UFO τα αποκαλυμμένα. Ela mana mo Hela mażurana mu. Ela póli mu majurana mu mana na pólia i co takki? Naszu chorę Βρίζουμε και καλά κάνουμε έτσι αυτοί που βρίζουμε και όσοι δεν γλύφουμε. Το Σφύριζα, τη Νέα Δημοκρατή, το Βελόπουλο. Λοιπόν, αυτού που του ψηφίζουμε γιατί δεν του πιάνουμε καθόλου στο στόμα μα. Για να το κρατήσουμε καθαρό. Αυτού του μαλάκε, το 40%, το 20%, το 10% που δίνει σε αυτά τα ιδιόπανα που δίνουν αυτό το ποσοστά και τον υπόλοιπο κοσμάκι. Αυτού του μαλάκε, δηλαδή, μου φέρνει το γιο επειδή είναι πυρητή στον Εύρο και να σκοτωθεί το παιδί μου, που το φέρει στην Αθήνα ή Θεσσαλονίκη και τον εψηφίστω. Μου βάζει ε, το μισό στρέμμα το παράνομο που είναι μέσα στο ρέμα στο, στο σχέδιο πόλης και τον ψηφίζω. Δεν έχω να φάω, δεν έχει μέλλον το παιδί μου, δεν έχει μέλλον το εικόνι μου, δεν έχει μέλλον το κράτος. Γι' αυτό θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ, αν μπορεί την Παρασκευή, να βάλεις αυτό λιγάκι διαφορετικά στο ξαναπή και το άπησα στην παράσταση, όχι και στο λέω πράγμα πολύ καιρό. Και εσύ λαέ, Τίποτα άλλο, <αλλοφίδια> Τώρα που λέει η κυβέρνηση θα δώσει και 600 ευρώ πίσω για την αύξηση του ρεύματο καλό μέτρο είναι αυτό. <Ρι> Δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ είμαι η Μητσοτάκης, 100% οπότε τι μου λέτε, εγώ είμαι υπέρ τη Νέας Δημοκρατίας. Εντάξει. <Ρι> Ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα του Αλέξης Σύπρα Βέβαια Είναι μονό το παιδί μας Είναι σαλόνα βιοξύροπρα Εσύ Τι λέτε ρε παιδιά για το όνομα Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ Έχουμε δώσει στη χώρα Έχουμε μια ιστορία Είμαι ήμουν ψηφοφόρο τη Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή είστε η μοναδική λύση για τον ελληνικό λαό. Α καλά, είναι, είναι, είναι, είναι πραγματικότητα αυτό που λε. Πεσίλο, ε.κ. Πεσίλο, ε.κ. Να φάει καλά. Κάτοχοι κόμπληκτε οι μητέρε με παππούλε και φοβέρε. Καμπούργερο, ανατρεμένα αγοράκια. Ελληνάντια, μοκολάκια. Με τραυματί. Soni Ela Sali. Καλημέρα. Oh, τον Άδωνη, αυτό που είπε, παρακαλάμε το Θότ, είπε για τον uh, Πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Είναι αυτά που έλεγε στη Βουλή που έλεγε ότι ήταν αστείο να μιλάμε για κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το θυμάσαι. Ο Θεό μα έσωσε και ο ελληνικό λαό τον Ιούλιο του 19 και εξελέγει ένα Πρωθυπουργό σοβαρό που ήξερε να κάνει τη δουλειά και κράτησε την Ελλάδα όρθια σε αυτέ τι κρίσει. Γι' αυτό είμαστε τυχεροί. Γιατί είχαμε τον Μητσοτάκη σε αυτέ τι κρίσει. <Το>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 Γι' αυτό ήμασταν τυχεροί Γιατί είχαμε το Μητσοτάκη σε αυτές τις κρίσεις Τι θέατρο ήταν αυτό ρε φίλε ναι. Και γαμ*** τα ρε φίλε Και γαμ*** τα σοου Το φάγανε το κατάπιον και το χέσαν κιόλας Τι μου λες τώρα να Και γαμ*** τα σοου ρε φιλαρά Πατριώτες Να πάρουμε ξανά Το συνταγματι πλάκα Το μετς Το πειραιά Το έπος του ale, Ryp, niech mi na tył, to kiero. A, ali, czekaj więcej. Pamiętaj, że jest gdzieś gorsze, ondy. Zacznę się mówić. O wam, Ryp, o wam, o wam, o o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 Ένα τραγούδι για την Παρασκευή Active Member, βάστα Ποιο? Βάστα Βάστα Βάστα Σαν πεζοπόρος που Στο καμίνο και στην Στην τη Μετάνια. που από ψηλά. Στην του Έχω αποδείξει ότι ο είναι παλιό ακροατή τη Μάλλον είχε ακούσει εκείνη την αφιέρωση που είχατε χάνει με το Μιτσοτάκι, με τα τηλεφωνικά κέντρα και τη Μίζες. Άκουσες πως τον προσφωνήσαν στην Αμερική. Πώς. σε παρακαλώ. Μητσοτάκη. Μιζουτα... Λέει... Μητσοτάκης. Μητσοτάκης. Λοιπόν είναι, είναι, είναι, πως Χιδέω. το λέμε. Χιδέο, δεν μου το... άρεσε αυτό. Στηρίζοντας ισχυρέ κυβερνήσει στηρίζουμε τη δημοκρατία. Λοιπόν.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 Δεν η ομάδα, αγελάζα, αγγελάζα Δεν τράβαει η εθνική, θέλουμε άλλο θα πω προπονητή Έλα να κάνω μια αφιέρωση, παρακαλώ. Θα βάλει τον αυκολέ που λέει για ότι ο επόμενο δεν διαρκώνει για, για λυνάτε. τι που λέει πόδρομο, βάλ το χαρτιάκι να λέει τραγούδι ή τι μεδόν να λέει πολιτισμό και μετά που λέει λυνάτε, βάλα αυτού να μιλάνε. Και άμα δε χάρε εμπεισικό χώρε. Καλικό χώρε και στην δικαιού κογόνων, σα παιδιά. Τα ρφανά μπορέμονται και χείρε ασιών και χωρώ είναι εδώ μέσα. Μα εξαπάτησε και με εξαπάτησε. Έχει μεγάλη αλεύρι εδώ. Ακριβώ είναι αρνητικό παιχνίδι. Πολιτισμό. Αρκωτικό παιχνίδι. Δεν τι εννοεί. Για αυτό το παιχνίδι έγινε για απίργιο. Εγώ μόνος μου θα σώσω τον κόσμο. Δεν έγινα με μεγαλεινάτσε. Σου φυρίζω κι αν βγει. Σου σφυρίζω, Και Στα μάτια. Και σιγόμουρ μου ρίζω. Παπατριώτε Πα, Πα, εφόπλουλω. Να πάρουμε ξανά. Το σύνταγμα. Τη μπλάτα. Το μεξικό. Το Πειραιά Το έπος του σαράντα Μας οδηγεί ξανά Όλοι ψάχνουν τη δασκάλα τη δασκάλα και εγώ που με δάσκαλος κάνει αναστημασία Εσύ κο... είσαι μαλάκας νομίζω γι' αυτό Γεια σου μα Μα, μαλά! Ρατσιστικό όμω, λίγο αυτό. Δεν είναι, γιατί εσύ δεν μα λείπει. Εδώ κάθεται και λίγο που Φύγε και εσύ με το καλό. Yeah. Να σου πω, αφιερώματα θα σου κάνουμε. Θα σου αφήσω, θα αφήσω λίγο έτσι μια εβδομάδα, λοιπόν, να δει mm. Λοιπόν, θέλω μια θετική πασχεδία που δείξα ότι πέρα από εκπομπή ρατσιστική και μουσική εκπομπή. Θέλω μια μουσική. Θαύματα κάνει η αγάπη του Γιάννη Μίτση και για αυτονομιστική προσπάθεια έρωτος θα τον βέξω κι εγώ θα τον 몰ίγω εγώ μόνος μου is the limit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 Να τον κάνει μέχρι το τέλος, αλλιώς κατεβάζεις και τα σόβρακα. Και ένα τραγουδάκι, άντε βγήκαν πάλι τα προβατάκια του Τζιμάρα. Σε ευχαριστώ πολύ, καλό αγώνα και γάμα τους. Όπως μπορείς, λοιπόν. Θα προσπαθήσω να γάμπισω, ναι. Καταλήγω όσο έχω το μήνυμα. Σας καλώ την Κυριακή να πείτε ξανά ένα μεγάλο και περήφανο όχι στα τελεσίγραφα. Άντε πάλι τα προβατάκια. A metutugię! I Nie! Nie! Nie! Teraz zaryczy nie. Nie! Kolo tubez kandy o Syryza, όχι. Όχι! tak o Syryza, mnóstwo mówi inaczej o Syryza. Jeśli Θέλω να κάνω για τους 19 Μαΐου, για τη γενοκτονία των Ποντίων, άμπορσα να βάλετε το ΕΚΑΙ και το ΤΣΑΜΑΣΗΝ. Άρχιψαν και σκότωνα στα ρέματα στους δρόμους, όποιον έβλεπαν. Έφερα, ε, τους έφεραν σε ένα σπίτι, έβαλανε μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, ήρωβαλανε καλαμποκόφιλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωκή και του έκαψαν. Όλα καντινά, Όλε οι σφαλιές. Βλέχατε και λίγος κόσμος και ρασίνες από σύντα, μπάσματα, Αυτά τα χωριά που το μας τα ρίμαξε. Κύριε, που έρχεται το μεγάλο στέλιο Καζατζίδη, έρχονται χρόνια δύσκολα. Έρχονται χρόνια δύσκολα.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 Και αυτός. για μένα είναι αδιανόητο κυνηγή να έχουν τσιπάρη στο το ζώο. Το Επιδοτούμε, εκτός από τη σύριοση, και, σε και το ίδιο το τσιπάρισμα. Καλά, μαλα, Αυτό τώρα θα γίνει πρώτα για τα ζώα και μετά θα γίνει για τους Οπότε να θες και μια αφιέρωση για το στιγμάκο <Συσίλυν> Είχα σκοπό να σας δουλήσω ότι είμαστε δύο υπερδυνάμεις εδώ και πολύ καιρό από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος Αλλά έτσι από τελευταία εκπομπή που είχες και με έναν άλλον ακροατή που σου είπε για, τα, για τις κυβερνήσεις Ότι δεν είναι μοναρχία και τα λοιπά Μου ήρθε το αέρα που λέει <Συσίλυν> ΑΕΡΑΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡΙΡ <"Στανατομύσεις. Α, μράβο." Συσίλυν>